Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είμαι ο Mike Booklover και είναι η εκπομπή X Libris που σας κρατάει η συντροφιά, συντροφιά συγνώμη, κάθε κυριακή 6 με 8. Η σημερινή εκπομπή είναι η τελευταία για αυτή τη σεζόν έτσι σιγά σιγά όπως βλέπετε άλλες οι περισσότερες μάλλον εκπομπές, ε, παίρνουν την άδειά τους, πηγαίνουν διακοπές έτσι και δική μας λίγο η ζέστη, λίγο το καλοκαίρι που θέλουμε να αλλάξουμε παραστάσεις θα σταματήσει και θα επανέλθει ε, στις αρχές Σεπτεμβρίου πιστεύουμε ή εν πάση περιπτώσει πάλι όλοι σιγά σιγά στο πρόγραμμά μας το Xlibris θα είναι πάλι μαζί όπως είχα προαναγγείλει και στην προηγούμενη εκπομπή, η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε το 1914 και έληξε το 1918. Φέτος λοιπόν Γιορτάζουμε με διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη τα 100 χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, γιατί είναι τόσο σημαντικός ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, φυσικά και το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι δυνατόν πόλεμος που έφτασε, ε, που έκανε το του κόσμου, που ελάχιστα από τα έθνη ε, άφησε... Αμέτωχα να μην είναι ένα κοσμοσυντηρικό γεγονό. Ε, συμβολίζει όμω ε, πολλά περισσότερα, έτσι είναι πολύ περισσότερο από αυτό, και οι συνέπειε του είναι αισθητέ μέχρι και σήμερα, θα λέγαμε. Όμω σίγουρα ήταν αισθητέ για πολλά, πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε μετά τη λήξη του. πως φτάσαμε. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Είχαμε κάνει και σε άλλες εκπομπές αναφορέ σε αυτό το θέμα Και θα πούμε κάποια πράγματα ε, Ένα που είναι σημαντικό να ξέρουμε Είναι ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Ήρθε ε, θε, ε, Δεν ξέρουμε αν, είναι, αν έτυχε Αν έπρεπε να γίνει Γι' αυτό ήταν ε, Συνέπεια και Αίτιο, θα έλεγα ε, όλων των κοινωνικών αλλαγών όλων των μεταλλαγών της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο που συντελέστηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα βέβαια περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια όχι πολύ περισσότερα θα προσπαθήσω η εκπομπή να, είναι, να μην εμβαθύνει είναι είναι πολύ με μια όσο το δυνατόν πιο ε, γενική και το ε, δυνατόν εύπεπτει εικόνα αυτού του ε, παγκόσμιου γεγονότος. Να θυμίσουμε λίγο τα, αυτά που λέει ιστορία, πώς άρχισε. Πριν από ένα μήνα περίπου, στις 28 Ιουνίου δηλαδή, ήταν τα 100 χρονιά από τη τηλεφωνία του αρχηγού Καφρακίσκου Φερδινάνδου και της σύζυγου του της Σοφίας στο Σεράγεβο. Ο αρχιεδούκας Φρακίσκος Φερδινάντος ήταν ο διάδοχος στο θρόνο της ε, απστρουγαρίας της ε, πολύ το βαρδεύουν κελένε ε, της αστρίας της Αυστριακής Αυτοκρατορίας δεν είναι έτσι, το σωστό είναι Αυστροουγγαρία ή Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία ήταν ένα σύστημα δύο βασιλείων στην ουσία ήταν ο βασιλιάς ο στις ήταν της Αυστρίας και βασιλιάς της ε, Ουγγαρίας ήταν ένα διτό ε, σύστημα και έτσι λοιπόν ένας Σέρβος εθνικιστής ε, τον είπανε μετά, για την εποχή αναρχικό θα τον χαρακτηρίζανε ε, ο Γκαβρίλο Πρινσίπ, όχι μόνος του, ήταν μια ολόκληρη ομάδα η οποία είχε πάει στο Σαράγηβο με αυτό ακριβώς το σκοπό. Κατάφερε αυτό τελικά μετά από αποτυχη, την πρώτη αποτυχημένη ε, απόπειρα από άλλο μέλος της ομάδας νωρίτερα, κατάφερε τελικά και δολοφόνησε. Το, το ζέγος των διαδόχων τη της αυτοκρατορία αυτοκρατορίας της αυτό ε, θα περνούσε απαρατήρητο πείτε, πώς θα περνούσε απαρατήρητο είναι δυνατόν ε, με πια έννοια εκείνη την εποχή ε, έχουμε, ε, ήταν σε έξαρση το λεγόμενο αναρχικό κίνημα και μάλιστα ήταν ε, μια πλευρά, μια πτέρυγα του ονορχικού κινήματος που πίστευε στην ανάτροπή της καθεστικής τάξης μέσω ε, βίων γεγονότων. Τρομοκρατία ίσως θα το λέγαμε σήμερα, ζωτυπασιακών. Γεγονότων. όχι απλώ βίων να σκοτώσουμε την τυχαίο στον δρόμο εντυπωσιακό να σκοτώσουμε προσωπικότητες θα λέγαμε της εποχής ε, προσεγγίζει αυτό που θα λέγαμε τώρα σε μια μορφή της τρομοκρατίας ε, που λέμε σήμερα Το έτσι λοιπόν αυτή η δολοφονία ήταν η τελευταία θα λέγαμε σε μια σειρά από δολοφονίες που ε, τις προηγούμενα χρόνια τις προηγούμενε δύο περίπου δεκαετίες, είχαν ε, συμβεί σε ολόκληρο τον ε, κόσμο. Και ε, στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Ρωσία, παντού σε όλο τον κόσμο ε, είχαμε πολιτικούς οι οποίοι έπεφταν θύματα, πολιτικούς βασιλείς, έτσι, γενικότερα προσωπικότητες, που έπεφταν θύματα ε, αναρχικών, τέτοιων ε, μιλταριστικών να το πω, έτσι, βίων, ε, Αναρχικών, είτε με βόμβες, είτε με πιστόλια, είτε με οτιδήποτε ε, άλλο. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο τότε αυτοκράτορας, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ, και ναι είναι ο γνωστός Φραγκίσκος ε, Ιωσήφ που το, εμείς τον ξέρουμε από τη γνωστή ταινία ο σύζυγος της λεγόμενης αυτοκράτερας Σίση της αυτοκράτερας Ελισάβετ η οποία παρεπιπινόντως και αυτή ε, δολοφονηθήκε από το χέρι κάποιου αναρχικού δεν τον συμπαθούσε πολύ τον διάδοχο αυτό τουλάχιστον ε, αφανώς για τι για την εποχή ιδέες του, δεν συμφωνούσε με το, με το γάμο του εν πάση περιπτώσει ε, θρυλείται μάλλον είναι σίγουρο και ε, υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα ότι μάλλον ανακουφίστηκε από αυτή τη δολοφονία ο Φραγκίσκος Ιωσήφ βέβαια βέβαια, εκείνη την εποχή η Αυστρογγαρία προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί ε, στις μεγάλες δυνάμεις και είχε χάσει αρκετά τα προηγούμενα χρόνια και σε πρεστίζ θα λέγαμε αλλά και σε δομή ήταν μια γυρασμένη δύναμη να το πέσει μια κουρασμένη δύναμη και έβλεπε δίπλα της ε, με την, μην ξεχνάμε του βολκανικού πολέμου μετά τους βαλκανικούς πολέμους να αναδεικνύονται κράτη σλαβόφωνα, σλαβικά κράτη Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία τα οποία τα θεωρούσε και λίγο πολύ επικίνδυνα ε, γιατί στους κόλπους της η Αστρογκαρή είχε μεγάλα κομμάτια ε, σλαβόφωνων πληθυσμών. Έτσι λοιπόν ε, είχαν προηγούμενα και κυρίως είχαν προηγούμενα με τη Σερβία και παρόλο που κανένας δεν το κατάλαβε εκείνη την εποχή καμία από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις άρχισε να δουλεύει ε, να, μια ιδέα ε, σε κάποιους ε, δεν έχει σημασία τώρα να, να παραθέσω πολλά ονόματα πολλές, όμως στους ηγετικούς κύκλους της Αυστρογγαρίας έσταν δουλεύει η ιδέα ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τη Σερβία και εξασφάλισαν σε γενικές γραμμέ πάντα την υποστήριξη της τότε ε, γερμανικής αυτοκρατορίας γνωστός Kaiser Γουλιέλμος ο δεύτερος όμως αυτό το μήνα από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 28 Ιουλίου σαν αύριο που η Αυστρογγαρία η Κρατορία κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Σερβία πέρασε ένας μήνας ε, που τα περισσότερα έθνη του κόσμου, μεγάλες δυνάμεις, δεν κατάλαβαν καλά τι ε, ακριβώς ε, γινόταν μόνο τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο δεκαήμερο θα λέγαμε, κινητοποιήθηκαν έντονα και είδαν ότι εδώ πάνε ξεσπάσει ένα πόλεμο. Καλό είναι ε, να τον προλάβουμε. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Ακόμα ακόμα και ο ίδιος ο Κάις Ρουγγελμος, το δεύτερος που ε, πρόσφερε την υποστήριξή του στην Αυστρία, δεν είχε ιδέα ότι η Αυστρία θα προχωρούσε στα αλήθεια με τα τελεσίγραφα και τις απειλές προς τη, ε, προς τη Σερβία. Ε, μάλιστα έκανε τις διακόπες του, ήταν ε, ε, στο, ε, στο σκάφο του έκανε δύο κοπές στην Βόρειο Θάλασσα και ε, το είχε αναθέσει στους καγκελαρίους, του υπουργούς να το χειριστούν. Με έκπληξε έμεθα και αυτό ότι ετοιμάζονται ε, να πολεμήσουν. Το ίδιο συνέβησε και στα περισσότερα ε, κράτη. Το ένα όμω έφερε το άλλο πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι, 28 Ιουλίου λοιπόν, είχαμε την κήρυξη του 1914, είχαμε την κήρυξη του πολέμου στη Σερβία. Η Σερβία, περιττώ να σας πω, ότι ήταν υπό την προστασία της ε, Ρωσίας και ήταν κηρυγμένη θέση της Ρωσίας ότι κηρύξη πολέμου στη Σερβία θα σημαίνει παρεμβασί της. Έτσι, την 1η Αυγούστου η Γερμανία θεώρησε ένα απόφευκτο να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία, η οποία να κηρυξει όμως είχε σύμφωνο, ε, συμμαχία συμμαχια με τη Γαλλία και στις 3 Αυγούστου κυρίθηκε και ο πόλεμος με τη Γαλλία και έτσι στις 4 Αυγούστου του 1914 η Γερμανία εισέβαλε στο Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. και αυτό το προσικό εμβατίριο, η Γερμανία, η γερμανική αυτοκρατορία ξεκίνησε τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μια διακοπή εδώ να καλησπιρίζω τους ε, φίλους που μας ακούνε να καλησπιρίζω την Ελένη την Ευελίνα τη Μεριόμικρον, τον Κόστα και τον Νίκο που είναι μαζί μας σας ευχαριστώ που συντονιστήκαμε ελπίζω αν και ιδιαίτερη αυτή η εκπομπή να σας ε, κρατήσει μια καλή συντροφιά να συνεχίσουμε λοιπόν ε, η, η ζουβολή στο Λοξεμβούργο το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο το έχουμε συνειδητοποιήσει πια είναι στη μέση όποτε τσεκώνονται η Γερμανία με τη Γαλλία να το πω έτσι στη αστεία την πληρώνουν αυτά τα δύο ε, κράτη όμως είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον διαφάζοντα στην ιστορία του πριν ξεκινήσουν πριν αρχίσουν να μιλάνε τα όπλα να το πω έτσι ε, είναι ότι όλοι φαίνονταν τουλάχιστον φαινόταν, συνομί, να προσπαθούν να αποτρέψουν το πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο ε, ανταλλάσσονταν πάρα πολλές ε, τηλεγραφήματα που ήταν το πιο γρήγορα μέσα τη εποχή σημειώματα, συνεννωήσεις, προσπαθούσαν να γίνουν όλοι και ορκίζονταν ότι προσπαθούσαν να αποτρέψουν το πόλεμο. Η επικοινωνία τουλάχιστον ε, μεταξύ του Κάιζερ, του Τσάρου της Ρωσίας, των της, ε, ο πρόεδρος της Γαλλίας ε, απουσίαζε ήταν και επίσημη επίσημη, αλλά του, της Γαλλίας, ε, του, της Αγγλικής Πολιτικής Εγγεσίας. Mm. Όλοι προσπαθούσαν, της Αυστρίας φυσικά, όλοι προσπαθούσαν ε, να αποτρέψουν τον πόλεμο. Πώς έγινε όμως και φτάσαμε η ιστορία α, είναι πολύ μεγάλη έχουμε κάποια ε, βασικά πράγματα στην ουσία πρόκειται για μια α, αν το δούμε σε ένα πολύ βραχιχρόνιο έτσι να το πω επίπεδο ε, στην ουσία πρόκειται για μια τεράστια διπλωματική πρώτα απ' όλα αποτυχία τα αιτία όμως του κακού πάνε πολύ ε, πιο πίσω έχουν της ε, ρίζους τους όπως είπαμε πως ήταν διαμορφωμένη η κοινωνία και στις κοινωνικές αλλαγές ε, που είχαν ε, συντελεστεί ε, μην ξεχνάμε ότι ήτανε ένας ήταν το τέλος ανάσαγωνα, ήταν η αρχή ενό επόμενου. Οι κοινωνικές αλλαγέ, η, η βιομηχανική επανάσταση είχε έφερει τα πάνω κάτω στο πώς ε, είναι οργανωμένες οι κοινωνικές σχέσεις. Η εργασία, η γη, το κεφάλαιο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ε, ο Μάρξ, ο Λένιν, ε, ε, οι, οι άλλε θεωρίε, ο Ανθαμ ο μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο ε, κινούνταν όλες αυτές οι κοινωνικέ συγκρούσει, το αναρχικό κίνημα ο σοσιαλισμός ε, ο κομμουνισμός λίγα χρόνια ε, μετά όλα γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το, και ο φυσικά και ο καπιταλισμός μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο γεννήθηκαν ήταν η εποχή που τελείωναν που άρχισαν να τελειώνουν οι αυτοκρατορίες έτσι, και άρχισαν να αλλάζουν ε, οι κοινωνίες αν το θέλετε και σε οικονομικούς όρου, την εποχή που θα τελείωνε ο έτσι και θα άρχιζε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως ε, καπιταλισμός ε, η... η Γερμανία η γερμανική αυτοκρατορία ήταν στην ουσία είχε δημιουργηθεί μόλις λίγα χρόνια πριν μετά το γαλλοπροσικό πόλεμο. Ε, και μέχρι τότε δεν υπήρχε όταν λέγανε Γερμανία. Ενούσαν κυρίως την Αστρογκαρία που λέμε σήμερα. Ε, η Γερμανία λοιπόν δημιουργήθηκε με κέντρο και, βασικό, ε, και βασική άρχηση. Σαν ε, τάξη την Προσία και, και την προσική αριστοκρατία. Ήδια η, η Προσία ήταν ένα τεχνητό θα λέγαμε κράτος το οποίο όταν εμφανίστηκε, παρόλο που ε, έλαμψε κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων, κανένας δεν περίμενε ότι θα έφτανα στο σημείο να, κάνει, ε, να είναι αρχηγός, να έχει αρχηγική θέση σε ολόκληρα τα γερμανόφωνα έθνη. Όμως αυτό ε, ακριβώ συνέβη. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι η δουλειά πολλών έτσι, ανθρώπων, Πολλά χρόνια πέρασαν, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα όνομα σε αυτό που γνωρίσαμε ως γερμανική αυτοκρατορία και που σημάδεψε τη μετέπειτα εξέλιξη της Γερμανίας, θα ήταν Otto von Bismarck. αυτό ένωσε όλα τα γερμανικά έθνη, όχι πάντοτε με ε, καλές μεθόδους, έτσι. Υπό μία σκέπη, υπό την αρχηγία, κάποιου που δεν το περίμενε ο πρώτος Kaiser της γερμανικής αυτοκρατορίας, ε, δεν το δεν το περίμενε, δεν ήταν τόσο σίγουρο όσο ο καγκελάριό του Βίσσεμαρκ ότι αυτό ήταν το στόχο που έπρεπε να γίνει, και αυτό είναι φυσικά κάτι που δεν το λέω με προσωπική μου εκτίμηση, Έτσι, είναι εκτίμηση ιστορικών αναλυτών. Συγγνώμη, ξέρω να πω ότι αυτά που σα λέω είναι μια σούμα, αν θέλετε, μια περιλήψη. Ό,τι άποψη κατάφερα, κατάφερα εγώ τουλάχιστον να σχηματίσω διαβάζοντα. Ε, Αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και σα την παρουσιάζω φυσικά. Εννοείται ότι όταν θα ανεβάσω την ηχογράφηση τη εκπομπή θα υπάρχουν σύνδεσμοι και περαιτέρω υλικό για μελέτη για όσους φυσικά ε, ενδιαφέρονται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η Γερμανία ήταν σε μια ιδιάσουσα κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι μόλις έφυγε το προσκένιο ο ισχυρός άνδρας ο Βίσμαρκ άρχισε σιγά σιγά το συγκεντρωτικό κράτος που, άρχισε, που είχε φτιάξει να παρουσιάζει προβλήματα τα οποία προβλήματα φανήκαν στη συνέχεια. Κάποια στιγμή τόσο ο Κάιζερ Όσο και ο ε, τσάρος της Ρωσίας, ε, αυτή ήταν οι δύο κύριοι, να το πω έτσι, αυτοκράτορες, μονάρχες, υπόλοιπες μοναρχίες, λίγο και η Αυστρογγαρία, αλλά η Αυστρογγαρία ε, είπαμε ήταν γυρασμένη δεν ήταν τόσο, χωρίς την υποστήριξη της Γερμανίας δεν θα έκανε ποτέ τίποτα και... Οι δύο λοιπόν που ήταν ακόμα αυτοκράτορες δεν είχαν έλεγχο από κοινοβούλια, δεν είχαν έλεγχο πολιτικό ή οτιδήποτε, δεν είχαν περιορισμός. Ήταν αυτοί δύο, ο Κάζερ Βούλιαλμος ο Δεύτερος και ο Τσάρο Νικόλαος. Ο Τσάρος Νικόλος, τελευταίος, τον, Ρωμα, τον, τον Ρωμανόφ. Τώρα σπουτεν, στην αυλή του με το τραγικό τέλος κάποια στιγμή στο Κατέρινμπουργκ. Ε, είναι γνωστά αυτά από την ιστορία, να μην επεκταθούμε. Έτσι λοιπόν, ε, αυτοί οι δύο ε, θεω, ήταν ε, και, με, και αντίπαλοι στρατιωτικά ε, αλλά ταυτόχρονα και φίλοι. Όλοι οι αισθημένοι τη Ευρώπη λίγο πολύ σχετίζονταν μεταξύ του. Μην ξεχνάμε ότι ο Κάζερ ήταν εγγονό τη βασιλή Βικτορία ε, τη Αγγλία. Ήταν ξάδερφος με τον βασιλιά Γεώργιο τη Αγγλίας. Έτσι. Λοιπόν, η Ρωσία ε, κάνοντα αυτή τη συμμαχία, κάποια στιγμή ε, με τη Γαλλία βλέποντας τη, γερμα... τη δημιουργία της γερμανικής αυτοκρατορίας και βλέποντας, ε, διαβλέποντας το μέλλον ο... η... η αυτοκρατορική τότε Ρωσία ε, θέλησε να έχει ένα αντίβαρο και το αντίβαρο στην άνοδο της Γερμανίας ήταν να κάνει συμμαχία με ε, τη Γαλλία με τη γαλλική ε, δημο... δημοκρατία τότε γιατί μετά... Ε, μετά το Γαλλοπροσκό πόλεμο είχαμε ε, δημοκρατία στη Γαλλία, έτσι. Ε, είχε χάσει το πόλεμο η Γαλλία, η Γαλλία είχε το τη από την άλλη μεριά, έτσι. η Γαλλία είχε βγει βαριά ητημένη από το Γαλλοπροσκό. Πόλεμο είχε χάσει την Αλσατή, είχε χάσει τη Λορένη, είχαν πληρώσει βαρύτερα υποσημιώσει είχε ταπεινωθεί και ζούσε με το όνειρο τη εκδίκηση. Για να τα καταφέρει όμω, ξέρω πολύ καλά πώ απέναντι σε μία ε, στη Γερμανία, στη γερμανική αυτοκρατορία. Καλό θα ήταν να έχει και ένα καλό σύμμαχο και αυτό ο σύμμαχο ήταν η Ρωσία. Και στη Γερμανία είχε το πρόβλημα ότι θα είχε να αντιμετωπίσει έναν αγώνα σε δύο μέτωπα στο δυτικό και στο ε, ανατολικό. Η απάντηση, η στρατιωτική απάντηση των Γερμανών σε αυτό σφράγισε ε, λίγο πολύ και την εξέλιξη των γεγονότων. Ε, η Γερμανία, η Γερμανία στρατιωτική, μία γενιά πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σκέφτηκαν ότι πράγματι σε δύο μέτωπα θα είναι πολύ δύσκολο. Άρα ποιος ήταν ο σκοπός τους να κερδίσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στο ένα μέτωπο, και έτσι να μπορέσουμε μετά να πολεμήσουμε και στο άλλο. Σας θυμίζει κάτι? Ναι, λίγο πολύ αυτό επαναλήφθηκε στο δεύτερο ε, παγκόσμιο πόλεμο. Και έτσι αποφάσισαν πρώτα να νικήσουν, όπως είχαν εύκολα κάνει λίγες δεκαετίες πριν, και τη Γαλλία. Τη Γαλλία και μετά να στραφούν απερίσπαστοι, να αμυνθούν περισσότερο ε, απέναντι στην ε, ρωσική αυτοκρατορία. Ε, έτσι φτιάξαν το περίφημο σχέδιο Slifen Το σχέδιο Slifen τι έλεγε Θα ρίξουμε όλο το βάρος της προσπάθειάς μας στο γαλλικό μέτωπο Και φτιάχνοντας αυτό το σχέδιο είχαμε δύο συνέπειες Ο καλύτερος τρόπος που κατέληξαν για να δουλέψει αυτό το σχέδιο Αναγκαστικά θα ήταν να περάσουν μέσα από το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο Και κυρίως το Βέλγιο μας ενδιαφέρει εδώ το δεύτερο που σου δράγησε, ε, εν πολύ στο χαρακτήρα του πολέμου και την άμεξη ε, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βρετανικής αυτοκρατορία, ήταν το εξής, ε, ότι σύνομαι αυτό είναι το πρώτο, με συγχωρείτε. Το δεύτερο που σου την εξέλιξη των γεγονότων ήταν ότι οι Γερμανοί έχουν το μεγάλο καλό αλλά και ταυτόχρονα το μεγάλο κακό, το ξέρετε μέχρι σήμερα, είναι πολύ οργανωμένοι πολύ συστηματική και εξαιρετικά άκαμπτη. Το πρόβλημά τους λοιπόν ήταν το εξής ότι ήταν όλα τόσο εργανωμένα και τόσο δουλεμένα που από τη στιγμή που θα άρχιζαν να κινητοποιούνται οι στρατιωτικές τους δυνάμεις δεν είχαν επιλογή να αναιρέσουν το πρόγραμμά τους. Δηλαδή για τη Γερμανία πηγαίνω σε πόλεμο ή ετοιμάζομαι για πόλεμο σημαίνει κατευθείαν δεν μπορώ να δώσω χρόνο στον μου κατευθείαν εισβάλλω στο Βέλγιο για να σιγουρέψω την προέλασή μου ε, στη Γαλλία. Αυτά τα δύο σφράγισαν λοιπόν την εξέλιξη ε, του πολέμου. Το Βέλγιο, γιατί το ηρωικό, θα μου επιτρέψετε να πω ε, Βέλγιο, το Βέλγιο είναι μια χώρα που, ε, τηρουμένο των αναλογιών πάντα φορά και νότου, ε, μου θυμίζει την Ελλάδα. Είναι... Ε, όπως και η Ελλάδα είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης το Βέλγιο είχε την ατυχία να είναι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και είναι μια χώρα την οποία πρωτίστως επέμενε η Βρετανική Αυτοκρατορία να υπάρχει ακριβώς για να διασφαλίσει ε, αυτούς, ότι αυτοί οι δύο, η και η Γερμανία ε, δεν θα απειλούσαν τα, τα λιμάνια του στο, στο κανάλι, έτσι, στη Μάνχη Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι την, ε, δεν ξέρω με τις είχε η, ε, η Μεγάλη Βρετανία. Το θέμα είναι ότι εγκειόταν την ουδετερότητα και την εξαρτησία του Βελγίου. Κάνοντας λοιπόν η Γερμανία αυτή την επιλογή να προελάσει μέσα από το Βελγίο, να κατακτήσει πρώτα απ' το Βελγίο, στην ουσία έβαζε απέναντι της τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Και όχι μόνο αυτό... Ο Κάιζερ είχε, επειδή ζήλευε, αυτή είναι η, η, η αλήθεια, ένα, ένα τόσο απλό, ένα τόσο ανθρώπινο συνέστημα, καθόρισε τι τείχες εκατομμυρίων ανθρώπων. Ζήλευε, τους, τα ξεδέρφια του, τους τη της Αγγλίας. Η Αγγλία είχε και τότε μάλιστα δια νόμου, κλικού νόμου, έπρεπε να έχει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο. Πόσο μεγάλο... Το βασιλικό ναυτικό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από τα δύο επόμενα ναυτικά. Δηλαδή έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο και το τρίτο ναυτικό στον κόσμο. Τόσο σημασία είχε φυσικά για τη Βρετανική Αυτοκρατορία το βασιλικό ναυτικό. Ο Κάιζερ ζηλεύοντας πραγματικά τις, ε, τη Θαλασσοκράτηρα Βρετανία θέλησε να φτιάξει και αυτός έτσι, ένα αξιόμαχο και Παγκόσμια κλάσης και εμβέλειας ναυτικό Kriegsmarine στα γερμανικά συγχωρήστε για γερμανομαθής δεν είμαι ε, γερμανομαθής έτσι του κάνοντας αυτό βρέθηκε απέναντι στη Βρετανική Αυτοκρατορία η οποία ένιωσε φυσικά να απειλείται η πρωτοκαθεδρία της και παντοδυναμία της στη θάλασσα έτσι λοιπόν είχαν δύο λόγου οι Βρετανοί να θέλουν να αντιπαρατεθούν με τους Γερμανούς το Βέλγιο που πολλά ε, πολλές μάχες έγινε στο έδαφος του Βέλγιου υπέφερε πολύ και στους δύο πολέμους το Βέλγιο έτσι με το ξεχνάμε όπως και η Ελλάδα ένα μικρό κράτος των 10 εκατομμυρίων όπως περίπου και η Ελλάδα είχε, είχε μια πολύ απλή επιλογή είχε την επιλογή και έγινε η αυτή στον τότε Βασιλιά του Βελγίου, τον Αλβέρτο Έτσι. έγινε η επιλογή του Γερμανού φυσικά να συνδικολογήσει και χωρίς κανένα πρόβλημα να περάσουν οι γερμανικές δυνάμεις από μέσα χωρίς να πειράξουν το Βέλγιο και τα υπόλοιπα Έτσι. Ε, τώρα το καταπόσταρο αυτό εν πάση περιτώσει δόθηκε αυτή η επιλογή στους ε, Βέλγους και προ τιμήν του γιατί αυτό είχε μεγάλη ε, σημασία για τα μετάπιτα γεγονότα όπως και η Ελλάδα είπε το όχι όταν χρειάστηκε έτσι και το Βέλγιο ήδη από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είπε το δικό του όχι και σε λοιπόν ένα κομμάτι από το ηρωικό Βέλγιο Yes, yeah. Και στο Βέλγιο, μία τη επίσημε γλώσσε είναι τα γαλλικά, έτσι και γι' αυτό ε, μπορείτε μπορεί να το περδέψετε με τα αντίστοιχα γαλλικά τραγούδια, δεν πειράζει όμω. Ε, Όπω είπαμε, καταρχά συγγνώμη να καλησπέρισω και την Ευαγγελία Σακελαρίου που ήρθε και αυτή στην παρέα μα και μα ακούει. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Λοιπόν, και έτσι ε, στι 7 Αυγούστου οι Γερμανοί καταφέρνουν όχι τόσο ο θα το ήθελαν, να περιμένουν σε τέτοια αντίσταση από τους Βέρμους, καταλαμβάνουν την πόλη της Λιέγης και αρχίζουν πια να ξεχύνονται στη γαλλική επαρχία. Ταυτόχρονα, οι Βρετανοί, η ο... εικόνα του Λόρδο Κίτσενερ, ο Λόρδο <Σ2> Κίτσενερ του Χαρτούμ, Ξέρετε το χαρτούμα, την ομώνυμη ταινία, όχι ο στρατικό Γκόρνανο που έπεσε το χαρτούμα, ο Λόρδο Κίτσενερ μετά, που νίκησε τους επαναστάτες. Και όμως και ήταν διάσημος ότι θα έχετε δει, αν έχετε δει παλιά σαφής πρότυπο εγκοσμίου, έναν τύπο με κάτι μουστάκια τεράστια, δεν είναι γερμανός, είναι Άγγλος, είναι ο Λόρδος Κίτσενερ. Ξεκίνησε να ζητάει θελοντές για το βρετανικό στρατό. Ήδη στη Γαλλία υπήρχε μια μικρή αλλά σημαντική βρετανική εκστρατευτική ε, δύναμη. Η... Η δημόπουλα... Μια από τι συνέπειε του Κάιζερ να φτιάξει ναυτικό ήταν του Κάιζερ Γουλιέλμου, έτσι του Κάιζερ τη Αυστρογγαρία. Θα πούμε γι' αυτούς λίγο αργότερα. Λοιπόν, μια από τι συνέπειε του να φτιάξει ισχυρό ναυτικό ήταν να φέρει κοντά του ε, Γάλλου με του Άγγλου. Άρεσε να βλέπουν οι Άγγλοι Βρετανικοί Αυτοκρατορίες να βλέπει ότι ο εχθρό το μέλλον μάλλον θα είναι η Γερμανική Αυτοκρατορία και όχι η Γαλλία όπως ήταν σύνηθες τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μόλις το 1815 είχαμε του χρόνου είναι τα 200 χρόνια από την επέτειο τη μέσης του λοιπόν Μέχρι... Πριν 100 χρόνια σχεδόν, από την Άξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και Άκη ήταν ε, θανάσιμοι εχθροί. Όμως βλέποντας αυτά τα πράγματα, πρακτικοί άνθρωποι οι Βρετανοί ε, πιεσμένοι. Οι Γάλλοι άρχισαν σιγά σιγά να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον με μυστική διπλωματία και έτσι έφτασε στη Γαλλία υπήρχε και η Βρετανική Εξτρατευτική Δύναμη που είχε στήθει ακριβώς για αυτή την περίπτωση, για την περί της γερμανικής αυτοκροτίας εναντίον της ε, Γαλλίας έτσι, εναντίον της Γαλλίας, και έτσι ήταν και η λεγόμενη τριπλή συμμαχία Αντάντ ε, έτσι, τρίπλου Αντάντ ε, Γαλλία, Ρωσία και ε, Μεγάλη Βρετανία ε, Βρετανική αυτοκρατορία. λοιπόν, έτσι λοιπόν ε, ξεκίνησε η Γερμανοί είχαν αρκετές επιτυχίες ε, στην αρχή ε, και η, βέβαια στην αρχή ήταν όλοι πολύ δυστακτικοί. οι Άγγλοι φανταστείτε ε, πόσο τους είχαν προλάβει τα γεγονότα δεν είχαν ακόμα, παρόλο που υπήρχε που η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν α, στη Γαλλία ε, δεν είχαν και δεν ήταν σίγουροι ακόμα σε τι ποσοστό θέλουν να μπλακούν 100%, 100%. και έτσι οι πρώτες εβδομάδε του πολέμου κύλησαν ε, με του γυρωμενούς να προλάβουν, του Γάλλους να του. προλάβουν ε, ώστε να τους κρατήσουμε με κυρίω ε, τακτικέ καθυστέρησεις μέχρι τις ε, 23 Αυγούστου που έγινε η μάχη του Μόνους. Η μάχη του Μόνους ήταν μια νίκη για τους α, Γερμανούς, όχι ίσως η αποφασιστική νίκη που έψαχναν όλοι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και θα πούμε για αυτή την το πλάνη όλων των στρατηγών, στο κλπ της εποχής ψάχναν να βρούμε μια αποφασιστική μάχη που ποτέ δεν ήρθε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν... Α, και ε, άρχισε η μεγάλη υποχώρηση των ε, γαλλικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα η Ιαπωνία κυρίσει τον πόλεμο στην Γερμανία. Ε, η Ιαπωνία, θα μου πείτε από την άλλη ακρί του κόσμου, και στον Πρωτοπολικό Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αντίπαλη. Γιατί, γιατί βασικά η Ιαπωνία είχε βάλει στο μάτι κάποιε γερμανικέ ε, απικίε στην Ασία. Μην νομίζετε ότι κανένα που είναι πλάκι σε αυτόν τον πόλεμο, κάποια συμφέροντά του ήθελε ή να προωθήσει ή να προστατεύσει. Έτσι το ξεχνάμε αυτό και ε, έτσι λοιπόν οι Γερμανοί ενώ οι Γάλλοι βρίσκονται στη ξεχνά, τη λεγόμενη μεγάλη υποχώρηση οι Γερμανοί προλάβουν και ευτυχώς 26 Αυγούστου ο Τσάρος πιστός στην ε, λίγες μάση, πριν, μάλλον ο Τσάρος πιστός στην υπόσχεση και στη συμμαχία εισβάλλει, αρχίζουν οι στρατιές του Τσάρου να εισβάλλουν στην Ανάτολη σε αυτό που λέγαμε σήμερα Ανατολική Προσία δικά φανταστείτε στην Πολωνία μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας αυτό ακριβώς που περίμεναν και ε, φοβούνταν οι Γερμανοί έτσι ε, παράλληλα ο βαλικός στρατός δεν είχε εξοδερωθεί πλήρω κρατούσε απασχολημένους αρκετά ακόμα τους Γερμανού στο Βέλγιο και έτσι εδώ είχαμε ένα μεγάλο θέμα του σχεδίου Σλιβεν ότι οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να μην πιστοί σε αυτό το σχέδιο γιατί, ε, γιατί παρα... νομίζοντας γιατί την εύκολη αν δεν υπολόγισαν ε, τι θα χρειαζόταν για το Βέλγιο νομίζαν ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα δεν είχαν υπολόγιση τη Βρετανική εκστρατευτική Δύναμη όσο πρόθυμη και αν ήταν αυτή και παρασύρθηκαν από τη στιγμή βλέποντας ότι τα πράγματα πάνε καλά στο Δυτικό Μέτωπο βλέποντας τις μεγάλες αλλά δυστυχώ ήταν αποτελεσματικέ όπω αποδειχθεί η πορεία στρατιές του Τσάρου. Ε, σου λέει: Καλά, πάμε στο δυτικό μέτωπο, ε, μην καταρρεύσουμε τώρα στον ανατολικό. Και έτσι αδυνάδευσαν όσο ασομ... αρκετά το ε, Δεν έδωσαν το 100% τη προσπάθεια που έπρεπε να δώσουν στο δυτικό μέτωπο. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε του το, ε, το εμβατήριο, του βήκαν και αυτό το Шатрами в поле в лагерем стоят Звейки сон. Ти горят звезди соколбы порвами, полного под шаграми, Поле лагерем стоят, на да стоят, там заря настанет, срой пехотный за Рафона мне погрял, несть, и штыками заблестит. Звейки со, со, голды, орланий. Он на горе горьне вольге, ледирует, а страми. По Воля во деревьях, а да войною. Панятырская игра, строй, настрой пойдет с и прокатится в стоять, да стоять. России, Ροσκαμόν Σαλόρ, Σαλάβα, Β' Γυναι, Σοδάκ, слава слава και έτσι λοιπόν μπήκε η και η Ρωσική Αυτοκρατορία στο παιχνίδι, στον πόλεμο. Με καλή περιουσία και το φίλο μα τον Βιέκτος που έχει συνδεθεί και αυτό και μα ακούει. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά καθώ ο Αύγουστο πλησίαζε στο τέλο του, όλοι οι κεντρικά, να το πω έτσι, οι κεντρικέ δυνάμει που θα παίζαν και το μεγαλύτερο ρόλο και θα θερνούσαν φυσικά και του περισσότερου νεκρού, είχαν ήδη εμπλακεί. Και η Αυστρογγαρία θα μου πείτε που θα ξεκίνησε όλα τι έκανε. Ε, διάφορα πράγματα, τίποτα επιτυχημένο. Ε, κάπως προσπαθούσε να προκρατήσει τους Ρώσους στο ανατολικό μέτωπο και φυσικά είχαν το κόλλημά να το πω την ιδιολήψη τους, να το πω, να τιμωρήσουν τη Σερβία αλλά ούτε και εκεί κατάφεραν να πετύχουν τίποτα. Και οι αποτυχίες της Αυστρογγαρίας με, καθώς περνούσαν τα χρόνια του πρώτου κοσμίου αποδεικνύονταν μεγάλο βαρύδι για τη γερμανική αυτοκρατορία που όχι μόνο έπρεπε να πολεμιά σε δύο μέτωπα αλλά έπρεπε να, να στηρίζει και την Αυστρογγαρία να μην καταρρεύσει και την πατήσουν από, το, από εκεί που δεν το ε, περιμένανε και έτσι λοιπόν κύλησε ο Αύγουστος, ο Αύγουστος του 1900. 14, ε, γιατί ε, ήταν που ήταν ο πιο κρίσιμος κατά αρκετούς μήνας του πολέμου φαινώς μεν γιατί ε, όρισε τις πλευρές τους εμπλεκόμενου ε, το πως θα γίνει ο πόλεμος και καθότι διότι προς το τέλος του, του μήνα ε, είχαμε ε, οι, συγνώμη, οι Γάλλοι σταμάτησαν την υποχώρησή τους και σταμάτησαν σε ένα ποταμό κοντά στο Παρίσι της Γαλλίας τον Μάρνη ποταμό ε, αν σας θυμίζει κάτι από εκεί έχει πάρει τα νομάτες η γνωστή οδός Μάρνη στην Αθήνα και όχι οδός Μάρνη, δεν είναι θηλύκο, δεν είναι η Μάρνη είναι ο Μάρνης ποταμός Μάρνη. εκεί λοιπόν αποφάσισε το γαλλικό στρατιωτικό επιτελείο ο Ζόρφρ ήταν ο στρατάρχης ε, της Γαλλίας εκεί λοιπόν αποφάσισαν να αμυνθούν, να οργανώσουν την αμυνά τους οι ε, Αγγλογάλοι και εκεί πέρα πλέον καθιερώθηκε και αυτό που θα χαρακτήριζε τουλάχιστον το δυτικό μέτωπο αλλά γενικότερα όλα τα μέτωπα ε, του πολέμου αυτού του πόλεμος των χαρακομμάτων και λοιπόν στο όχτες του Μάρνη που οχυρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο που έσκαψαν τα πρώτα χαρακώματα τόσο ε, οι Γάλλοι έτσι, όσο και οι Γερμανοί ε, εκεί λοιπόν δόθηκε ο χαρακτήρας ε, του πολέμου. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στα τελείες στέργα έργα από εκεί ξεκίνησαν εκεί λοιπόν Πλέον οι Γερμανοί εξαντλημένοι έτσι, προέλαβαν, προέλαβαν, προέλαβαν συνέχεια. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε το, το σύστημά τους να καταφέρει όλα όσα ε, είχε υποσχεθεί. Εξαντλημένοι φτάσαν σε μια σφοδρή γαλλική αντίσταση. Οχειρώθηκαν οι Γάλλοι μην μπορώντας να προχωρήσουν οι Γερμανοί. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. και εύκολα και οχειριώθηκαν και αυτοί σε αυτή τη ε, Γραμμή έσκα, έσκα, έσκα, λοιπόν να σκάβουν τις τάφλες, τα γνωστά χαρακόμματα του πρώτου παγκοσμιού πολέμου. Και κάνοντας ε, αυτό έδωσαν ε, όλα όσα έδωσαν τον τόνο και το χαρακτήρα από εκεί και πέρα του πολέμου. Δεν ήταν ένας πόλεμος με μανούβρες όπως είχαμε συνηθίσει στους προηγούμενους ή ακόμα και στους επόμενους, τον επόμενο πόλεμο δεν ήταν ένας πόλεμος θα ήταν περισσότερο να πούμε ένα ένας ε, στατικός πόλεμος. Λίγη σημασία είχαν οι τακτικές. Και ένας από τους λόγους που οι τακτικές ε, θα είχαν μικρή σημασία, οι τακτικές που γνώριζαμε μέχρι τότε, γνώριζαν μέχρι τότε οι στρατηγοί, οι στρατιώτες θα είχαν μικρή σημασία, ήταν ακριβώ η βιομηχανική επανάσταση που άλλαξε, και βιομηχανοποίησε θα λέγαμε τον τρόπο διεξεγουγής, του πολέμου. Αυτές οι, ο πρώτος μήνας... Η, αν όχι μήνας... πρώτος, 1.5 δύο μήνες... ο τό είναι τόσο σημαντικός... που μία από τις πιο γνωστές ιστορικούς... η Μπάρπαρα Τούτσμαν... έχει γράψει ένα βιβλίο που τίτλοφορείται... σας το έχω ξαναπεί παλιότερα... «Δεκάνος August". «Τα κανόνια του Αυγούστου» γιατί πραγματικά... Ε, εκεί μπήκαν οι βάσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια... Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, όλοι πίστευαν ότι θα ήταν θέμα λίγων εβδομάδων. Σαν προηγούμενου πολέμου, σαν προηγούμενε εκστρατείε πολέμου. Όλοι πίστευαν ότι θα είναι στο σπίτι του τα Χριστούγεννα. Όλοι λίγο πολύ πίστευαν ότι θα είναι ε, νικητέ. <laughs> Αλλά όλοι ε, θεωρούσαν ότι είναι ε, θέμα εβδομάδων. Διαψεύστηκαν όλοι εκτρά. Δεν είχε ξαναδεί η ανθρωπότητα τέτοιο πράγμα τέτοιο πόλεμο τέσσερα χρόνια πόλεμος κάθε μέρα σχεδόν κάθε μέρα αλλά σημασία, κάθε μέρα νεκρούς και όταν λέμε για νεκρούς πάμε για δεν εννοούμε δέκα και είκοσι εννοούμε χιλιάδες νεκρούς την ημέρα όταν ήταν εκατοντάδες νεκροί απλώς ήταν, θεωρούνταν μια ήσυχη μέρα στο μέτωπο να σα το πω έτσι αλλά με πάση περιπτώσει πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα εγαλικό ε, τραγούδι του πρώτου παγκοσμίου. <Τι> Que chiffon, tricor, roux, guenille, symbol image ardente du pays. Pour te chanter, ton être petit, D'émotion d'avance, je parie. Toi dont les faits produisent tant de merveilles, tu n'es pourtant parfois qu'un ordi et Mais ton nom seul suffit à nos oreilles, car en français, au t'appelle drapeau. Ta petit drapeau, ta flotte bien haut, L image de la force, me vole. Tu réunis dans ta salicité, la famille et le sol la liberté, mais si parfois la destinée amer vous appelait un jour pour guerroyer, loin du pays sur la terre étrangère, c'est dans ces plis qu'on revoit le foyer. Bien qu'attristé, on se sent plus à l'aise On n'est pas seul en voyant ce lambeau Et si dans l'air passe la marseillaise, marseillaise Alors on sent ce que c'est que le, le drapeau Le petit drapeau Le, le, le, drapeau. le petit drapeau le le so la di Και τη λοιπόν, και να έχει δίκιο η μέρη ο μικροεμβατηρική εκπομπή. Έτσι, όντω, ξεκίνησαν με ενθουσιασμό, με βατήρια. Ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όλοι θα νικούσαν, είχαν την πεποίθηση. Όλοι, που πίστευαν ότι σε λίγε εβδομάδε θα είναι σπίτι του, διαψεύστηκαν όλοι εκτρά. Ε, προσωπική μου άποψη είναι ότι και οι νικητέ του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου στην ουσία ετοιμένοι. Ήταν, δεν νομίζω ότι κέρδισαν κάτι. Το μόνο που κέρδισαν ήταν πόσα χρόνια, δύο χρόνια μετά, δύο δεκαετίες, τρεις, ούτε, ούτε τρεις δεκαετίες μετά, ένας ακόμη πόλεμος. Αυτό ήταν το κέρδος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Εν πάση περιοτώσει, είμαστε ακόμα στην αρχή και έτσι λοιπόν άρχισε ο πόλεμος των χαρακομμάτων. Είπαμε είναι ο πόλεμος, διότι ήταν... Οι μεγάλε εξελίξεις τις οποίες όσο και αν προσπαθούν να δικαιολογήσουν σε διάφορα βιβλία κλπ. Η πικρή αλήθεια για όπου μελετήσει αρκετά είναι το εξή ότι η στρατηγική της εποχής δεν ήξερα πώς να χειριστούν τις τεχνολογικέ εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Και η βασικότερη τεχνολογική εξέλιξη, μάλλον δύο ήταν οι βασικές, η βασικότερη ήταν το πολυβόλο που λέμε σήμερα. Έτσι, το πολυβόλο που μπορούσε για πρώτη φορά ε, ένας στρατιώτης να έχει την ίσυχη ενό ολόκληρου τάγματος έτσι, για να σας δώσω ε, την, ε, μια αναλογία έτσι, ε, και φυσικά οι εξελίξεις στον τομέα του πυροβολικού και πραγματικά ο πρώτος ο παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο πρώτος και τελευταίος ε, πόλεμος ο δυστυχώς δεν ήταν ο τελευταίος ο τελευταίος στο οποίο ε, τα περισσότερα θύματα ήταν ε, από το πυροβολικό δηλαδή οι περισσότεροι νεκροί οφείλονται σε γουμβαρδισμούς ε, με ε, κανόνια, ε, με πυροβόλα και πραγματικά συζητάμε για τεράστια ποσότητα ε, πυρομαχικών για πυροβόλα που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα μέτωπα του πολέμου μάλιστα κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και η λεγόμενη κρίση, η κρίση των πυρομαχικών δεν είχαν αρκετά πυρομαχικά να τροφοδοτήσουν την πρώτη γραμμή και τότε ήταν, δημιουργήθηκαν σε πολλές χώρες, Γαλλία, Γερμανία Αγγλία ακόμα, έκανε τα λεγόμενα Υπουργεία Πυρομαχικών για να καταφέρουν να βάλουν σε σειρά να αυξήσουν την παραγωγή των πυρομαχικών για να έχουν σφαίρες και κυρίως για να έχουν βίδες πυροβόλων να ε, χρησιμοποιήσουν στον πόλεμο και ε, συζητάμε ειδικά στα μετέπειτα στάδια του πολέμου όταν ο πόλεμος είχε γίνει στατικός έτσι, τότε συζητάμε για απίστευτα ε, νούμερα συζητάμε για επιχειρήσεις και επιθέσεις όπου ε, αντιστοιχούσε ένα κανόνι σε κάθε 5 μέτρα γης το φαντάζεστε αυτό και μπορούσαν να πέσουν σε ένα μόνο βομβαρδισμό 100, 200, 300 χιλιάδες όλων των διαμετρημάτων, όλων των αυτών και φυσικά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει γίνει ε, διάσημος για τη χρήση χημικών βέβαια η χρήση χημικών είναι πολύ διαφημισμένη και λοιπά Στην πράξη τα αποτελέσματά της ήταν φτωχά. Δηλαδή αν εξαιρέσει στις πρώτες ε, ε, προσπάθειες, τι δηλαδή, τις πρώτες φορές που χρησιμοποιήθηκαν χημικά και έπιασαν τους αντιπάλους στον ύπνο να τα πούμε έτσι, πολύ σύντομα όλοι ήξεραν τι να κάνουν με τις γνωστέ αντισφυξιογόνες μάσκες, με, με, μπορούσαν να τι αντιμετωπίσουν και έτσι, στο τέλος η συμβολή των χημικών στον πόλεμο ήταν πολύ πολύ μικρότερη όπως θα περίμενε κανένας αλλά οι φρίκοι που δημιουργούσανε έμεινε και ευτυχώ ε, δεν θεωρούνται και τα καλύτερα ή τα πιο σωστά όπλα για τη χρήση και ευτυχώ. Ε, δηλαδή έτσι λοιπόν κύλησε το 1914 με διάφορες μάχες όπου σταθερά στο δυτικό μέτωπο κανένα μία πλευρά δεν μπορούσε να κερδίσει το πλονέκτημα, επιθέσεις, αντιπιθέσεις, επιθέσεις, αντιπιθέσεις, συσσωρεύονταν οι νεκροί έτσι. και κυρίως οι Γερμανοί σε αυτό ήταν πολύ καλύτερο, είχαν πολύ καλύτερη διαχείριση του προσωπικού τους, ενώ οι Γάλλοι ειδικά ε, είχαν και η Άγγλοι σε μικρότερο βαθμό ε, είχαν πολύ πολύ μεγαλύτερες ε, απώλειες, γιατί, γιατί ήταν το γαλλικό δόγμα ε, του Ελάν, τη επίθεση της εφόδου που είχε και ένα ρομαντικό στοιχείο έτσι θέλω να εκφράσω το θάρρος το... το θάρρος ας πούμε την ορμή έτσι. και αντίστοιχα η Άγγλη που έτυχε η ηγεσία του λίγου εξτραστικού σώματος και όχι μόνο να πρέπει από τη στέξη του υπηκού και κοίταζαν οι Άγγλοι το πεζικό, ε, ήταν ταξικό λίγο το σύστημα, αρκετά όχι το ταξικό το σύστημα των αξιωματικών στην Αγγλία και έτσι προχόμει το και το, το, το πεζικό του αντιμετώπιζαν σαν κάτι που θα ανοίξει απλώς το δρόμο για το υπηκό και α, θέλω ότι φλούσαν μπροστά στι τεχνολογικές εξελίξεις του πόλεμου φυσικά και το καλύτερο υπηκό του κόσμου μπροστά σε δύο πολυβόλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα έτσι. Κατά χιλιάδες και τα άλογα οπότε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν νεκρά λόγα, οπότε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ε, πραγματικά το υπηκό στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, στο Ανατολικό Μάτοπο συνεχής πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις και συνεχής φυσικά αποτυχίες από τις ρωσικέ δυνάμεις. Πήγαιναν καλά τα πράγματα για τους ε, Γερμανούς το 1914, ε, όχι όπως θα τα ήθελαν όμως. Δεν πήγαιναν σύμφωνα με το πρόγραμμά τους και εκεί άρχισε, άρχισαν κάπου να ε, μην ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν. Και φυσικά για την Αυστρογγαρία δεν πήγαιναν καθόλου καλά τα Πράγματα. Η πρώτη μάχη να πω που χρησιμοποιήθηκαν χημικά ήταν στο Ήπχ, μια πόλη στη μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας. Στο Ήπχ, λοιπόν, μου συνοίξει στο Βέλγιο διοικητικά, με μια λεπτομέρεια που μου έχει ξεφύγει, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, για πρώτη φορά αποτελεσματικά χημικά. Ε, ο λεγόμενο Υπερίτη Αναχαιτακού είναι ένα αέριο ε, που χρησιμοποιήθηκε στη μάχη του Ήπαχ για πρώτη φορά. Πρώτη φορά πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν στο ανατολικό μέτωπο χημικά. Αλλά επειδή είχε κρύο, δεν είχαν προβλέψει οι Γερμανοί τι χαμηλέ θερμοκρασίε, ε, δεν κατάφερε το αέριο να κάνει τίποτα. Πάγωσε και δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι κανένα δεν κατάλαβε την πρώτη χρήση. Και έτσι η πρώτη χρήση θεωρείται ότι έγινε στη μάχη του Ήπαχ. Στο τέλος, το τέλη το Οκτωβρίου του 1914 συμμετέθηκαν από μία ακόμη επιτυχία ας πούμε της Γερμανικής Αυτοκρατορίας κατάφεραν να σύρουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πόλεμο, στον πλευρό των λεγόμενων κεντρικών ε, δυνάμεων Στην ουσία ε, είχαν ξεκινήσει ήδη οι εμπόλεμε δυνάμεις οι από τη μια οι κεντρικές δυνάμεις από την άλλη να προσπαθούν να πάρουν χώρες με το πλευρό τους και τάζοντας υποσχόμενοι διάφορα για όταν θα έρθει η νίκη. Και φυσικά αυτό γινόταν και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Γερμανοί κατάφεραν στην ουσία να σύρουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία συγνώμη, σε ένα πόλεμο που δεν είχε σκοπό, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση, να ε, συμμετάσχει. Λίγο πραξικοπηματικά ε, θα λέγαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιο θέλει να μελετήσει, αφού υπάρχουν πάρα πολλά ε, βιβλία, δεν μπορούμε να καλύψουμε στην εκπομπή γι' αυτό, αλλά ήταν πραγματικά ένας πραγματικός τρόπος που τους βάζαν στο πόλεμο στο πλευρό τους και σφράγισαν και τα μετέπειτα γεγονότα που αφορούν έτσι και μας. Ε, εμείς τι κάναμε εμείς πραγματικά κρατούσαμε μια ουδετερότητα ε, Προ όλου και για όλου, και προσπαθήσουμε να δούμε και εμεί που μα συμφέρει να πάμε. Βέβαια, είχαμε και το δικό μα θέμα. Ναι, το παλάτι, ο Βασιλιά, ήθελε να πάμε με τον Κάιζερ, εξάδελφο, έχει παντρευτεί ε, τη γυναίκα, ο Κωνσταντίνο η πολιτική ηγεσία έπρεπε να πάμε με τους Αγγλογάλους γιατί όχι ότι είχαν κανό. Βλέπαν ότι είχαμε δυνατότητα να αποκομίσουμε περισσότερα και γεωπολιτικά μας συνέφερε. Πολύ δε μάλλον που η Τουρκία από την οποία η Οθωμανική συγγνώμη, από την οποία <σχελίδι> είχαμε βλέψει τότε ήταν σε ήταν με την πλευρά των Γερμανών. Ενδηλαμβάστε ε, τι πώς αυτό περίπλεπε και τα πράγματα. Το τέλος, ε, το θέμα είναι ότι μέσα στο 1914 παγιώθηκε αυτό που ξέρουμε σαν πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Χαρακόμματα, άσκοπες, λίγο ή πολύ έτσι, ε, μην το αναλύσουμε, αλλά πραγματικά το δεστρετικά, άσκοπες. Επιθέσεις, εκατόμβες νεκρών και μια προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων να πάρουν και άλλε χώρες στο πλευρό τους ομβαρδισμοί αθελείωτοι στο μέτωπο και α, σαν και πρώτες ε, ε, τα πρώτα προβλήματα και ανθρώπινου δυναμικού και υλικών και τροφίμων και όλα τα, τα υπόλοιπα Το 1914 ε, μας αποχαιρέτησε με ένα αξιοσημείο το ε, Γεγονός. τα Χριστούγεννα το βράδυ των Χριστουγέννων την παραμονή των Χριστουγέννων του 1914 ήταν η περίφημη στο δυτικό μετοπόγινο αυτό η περίφημη ανεπίσημη ανακοχή των Χριστουγέννων όπου σταμάτησαν για μια βραδιά να βομβαρδίζονται να περιβολούνται και γιόρτασαν ήκαν από τα χαρακόμματα και γιόρτασαν όλοι μαζί οι Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι την παραμονή των Χριστιανών. Είχε ακόμα ένα στοιχείο, πώς να το πω, ανθρώπινο, ρομαντικό, αν θέλετε. Ε, είχε, υπήρχε ακόμα μια σπίθα α, ανθρωπιάς ε, σε αυτό τον το πόλεμο. Προσπαθούσαν, όπως και σου πριν, να είναι ακόμα ένας πόλεμος κυρίων. Μετά βέβαια ε, άρχισε να, ε, ο κατήφορος προς, να το πούμε, αποκτήνωση, Να το πούμε, όχι ότι φτάνε. Αυτοί που συμμετείχαν ήταν πραγματικά τριγικές οι συνθήκες που θα ζούσαν τα επόμενα χρόνια οι στρατιώτες. Για να, και, να ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό από την Αγγλία, από φορά το ρόδο το, του τριντάφυλλου της το νεκρής ζώνης θα λέγαμε στη Yeah. <laughs> Is, it will live for years, in my garden of memory, it's the one red rose the soldier knows, it's the work of the master's hand, it's the world's greater. Thank no. you. Είχε κρατήρες από τις οδίδιες με νερά και είχες και πτώματα πάρα πολλά πτώματα ανθρώπων εκεί πέθανε να βοηθήσει τις πιο σωτερές πολλές Ήπηγωμένοι, τα ζώα δεν υπήρχε ε, τίποτα ήταν αυτό που χώριζε και φυσικά ήταν αυτό που βλέπουμε στα ρέκα εκεί που βγαίνουν τα χαρακώματα και τρέχουν προς τον τίπελο χαράκουμα αυτή τη ζώνη με το σερματόπλεγμα, με τις ο Βίδες με όλα ε, διασχέζουν, αλλού ήταν πιο μικρή αλλού ήταν πιο μεγάλοι, ανάλογα, τι υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν ο χαρακτήρας πλέον του πολέμου, κατά κύριο λόγο του δυτικό Μέτωπο. Στο Ανατολικό πάλι δεν ήταν όσο σε τόσο ήταν ε, Είχε περισσότερη κινητικότητα ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι είχε λιγότερη φρίκη γιατί πάλι τα ίδια όπλα χρησιμοποιούνται, απλώς αλλάζει λίγο η μορφή του τοπίου και έτσι είχαν ε, ε, λίγο πιο, είναι τόσο συνεχής ε, και τόσο στατικός ε, ίσως ο πόλεμος. Και έτσι λοιπόν το 1915 τους βρήκε όλους να απορούν κατά βάση ή, ε, να συνειδητοποιούν ότι κανένας σχεδίου δεν δούλεψε κανένας δεν θα τελειώνει της εξετροπραξής και ότι είχαν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους και τι θα έπρεπε να κάνουν ε, θα συνέχιζαν αυτό το πόλεμο φθοράς να ρίχνουν συνέχεια ε, ο ένας στρατιώτη πάνω στο πολυβόλα του άλλου και, ε, ή θα άνοιγαν καινούργια μέτωπα στο τέλος προσπάθησαν να κάνουν ε, και, τα, και τα δύο Χωρίς αμφιβολία η στρατιωτική επιχείρηση η οποία σημάδεψε το 1915 και επιτάχειν ίσως κάποιες άλλες πολιτικές ράμε, εξελίξεις ήταν η επιχείρηση των συμμάχων στην Καλήπολη, στα Δαρδανέλια του Ραγμής ε, προσπαθώντας όντας η Οθωμανική Αυτοκρατορία σύμμαχος αλλά όχι και ένας πολύ ισχυρός εκείνη την εποχή σύμμαχος, των κεντρικών δυνάμεων της Γερμανική αυτοκροτής οι σύμμασοι σκέθηκαν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο άλλο ένα τρίτο μέτωπο ε, εκεί πέρα και να απειλήσουν τα, να περάσει το πανίσχυρο βασιλικό ναυτικό μέσα στα στενά να απειλήσει να φτάσει στη Κωνσταντινούπολη που τότε ήταν η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες και στην ουσία θα έβγαζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον πόλεμο σύνον ότι θα ελευθέρουν το, ε, ε, τη δράση του βασιλικού Νευτικού όπως και του Ρωσικού Στόλου θα μπορούσαν άνετα να περάσουν εφόδια οι σιτάρια από τη Ρωσία να φτάσουν στις ε, χώρες στη Γαλλία στη, μέσω της Γαλλίας και στην Αγγλία γιατί είχαν αρχίσει ήδη να νιώθουν τις ε, διάφορες ελλείψεις και έτσι λοιπόν ξεκινήσε αυτή η στρατεία της Ακαλύπολη, έχει γίνει και, και, ται, και ταινία όπως όλοι στη θυμάται μια πολύ ωραία ταινία αλλά ε, ε, εκεί πέρα περισσότεροι από κάθε άλλη εκστρατεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φάνηκε πόσο ανέτοιμε ήταν οι στρατιωτικές ηγεσίε για τις πιο σύγχρονες μορφές πολέμου. Μια επιχείρηση η οποία αν διαβάσει την ιστορία δείτε ότι σε κάθε στάδιο θα μπορούσε να είχε στευθεί από απόλυτη επιτυχία έγινε μία πολύ πικρή αποτυχία για τους ε, συμμάχους για την Ανταντ λόγω έλλειψης συντονισμού και σχεδιασμού ε, μεταξύ των διάφορων κλάδων ε, των διάφορων ε, ε, αξιωματικών έτσι, ε, πραγματικά με λίγο καλύτερο συντονισμό και λίγο καλύτερο ε, ε, σχεδιασμό θα μπορούσε να έχει τελειώσει μια χαρά. Όμως ε, όπως είπαμε στον πολέμο τίποτα δεν πάει όπως το περιμένεις έτσι? Ε, νομίζω ένας γερμανός στρατηγός είχε πει ότι κανένα σχέδιο μάχης δεν επιζή, από την πρώτη σφαίρα έτσι. Έτσι, λοιπόν, αλλά εκεί φάνηκε καθαρά η, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού η έλλειψη δυνατότητας αξιοποίηση των τον όποιο, η έλλειψη ε, συντονισμού έτσι. Οι, οι μάχες ε, εγώ είναι και στην Καλύπολη πικρές μάχες, δύσκολες, πολύ νεκροί και από τους Οθωμανούς έτσι, και από τους συμμάχους. Ε, μην ξεχνάμε, στην Καλύπολη αναδείχθηκε στρατιωτικά και ένας πολύ γνωστός εμάς, ο Μουσταφά Κεμαλ, που μετά τον είπαμε Ατατούρκ, πατέρα των τούρκων, εκεί ε, αναδείχθηκε ε, στρατιωτικά, έτσι. ...πολύ αποφασιστικό τρόπο... είναι διέψε δύο φορές να σκοτωθεί... ...και καθιερώθηκε σαν ηγετική φυσιογνωμία... ...στο τους Τούρκους αξιωματικούς... ...και μετά έπαιξε το ρόλο του φυσικά στην τόση του Σουλτάνου... ...και εντάξει ξεφεύγουμε εδώ από την ιστορία... ...οι σύμμαχοι κατάφεραν να πάρουν με το πλευρό τους... ...και την Ιταλία... Ε, ενώ ε, η Βουλγαρία πλέον, ε, η Γερμανία αποφάσισε να πάρουν δραστικά μέτρα, η Βουλγαρία με τη Βουλγαρία πλέον στο πλευρό τους, ε, κατάφεραν να εισβάλλουν και να νικήσουν το ε, σερβικό Στα κατάφεραν με τέλο λοιπόν να κατακτήσουν τη Σερβία, μπήκαν στο Βελιγράδι και ε, νίκησαν, Κατανήκησαν το Σερβικό στρατό, έτσι πάλι χρειάστηκε να επέβουν οι Γερμανοί για να σώσουν του συμμάχους του. Κάπου το έχετε ξαναδεί σίγουρο. Και μια λεπτομέρεια που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι ο Σερβικό στρατό εκενώθηκε στην Κέρκυρα. Ο ητυμένο Σερβικό στρατό, με σκοπό φυσικά να τον οι Άγγλοι, οι Βρετανοί τον επανεξοπλίσουν και να τον ξαναχρησιμοποιήσουν σε διάφορε επιχειρήσει. Και έτσι λοιπόν με, με αυτέ τι. Αποτυχίε, θα λέγαμε, χωρίς να προχωρήσει τίποτα στην ουσία, ε, ξεκίνησε, ε, ε, κύλησε το 1915. Ε, ε, Επίση, το 1915 έχει στρατιωθεί στην Καλή ειδικά, ειδικά και την είσοδο ε, στο παιχνίδι των δυνάμεων τη κοινοπολιτεία τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ε, από την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και τις άλλες εκτίσεις ήρθαν να ενωθούν να πολεμήσουν Έτσι και είχαν πάρα πολλούς νεκρούς και στην πολύ και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την Αυστραλία είναι αυτό που θα ακολουθήσει Once a jolly swagman camped by the billy-bong under the shade of a coolabar tree, and he sang as he watched and waited till his billy-boiled, you'll come a and sing Matilda with me. with oh, me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. He'll come a world, sing Matilda with me. Out came a jumbo to drink at the billy bone. Out jumped the swagman and grabbed him with glee. And he sang as he stole that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. And he sang as he stole that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. A squatter mounted on his tongue of red Up from the troopers, one, two, three With a jolly jumback you've got in your tucker bag You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me With a jolly jumback you've got in your tucker bag You'll come a waltzing Matilda with, with me. Up jumped the swagman and sprang into the very boy. You'll never take me alive, said he. And his calls may be heard as you pass. δεύτερο δεύτερος εθνικός σύμνος λέγαμε, της Αυστραλίας, ε, μπορείτε να το αναζητήσετε να το ακούσετε. Εδώ πέρα είναι σε, εκδοχή, ε, σε έκδοση της εποχής, γι' αυτό και η χωγράφηση είναι έτσι όπως τραγουδιούνταν εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν κύλησε ματιρό και το 1915 και φτάνουμε στο 1916 που βλέπω που πραγματικά τίποτα ε, δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτό που λέμε. Είναι μια ισορροπία του τρόμου. Θα λέγαμε. Ναι, θα μπορούσαμε έτσι. Το μόνο που δεν έχει. Ε, ε, μάλλον, εκείνο που παραμένει δυστυχώς με απ' σταθερό. Είναι η καθημερινή θάνατη. Η θάνατη των στρατιωτών από τι βόμβες και από τι κακοκίες. Έτσι έχει αρχίσει να γίνεται άσχημη, πολύ άσχημη ζωή των στρατιωτών στα χαρακώματα. Ε, ε, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και ψυχολογικά προβλήματα στους στρατιώτες. Έτσι, όταν είσαι σε μια τρύπα χωμένος με στη γη, στην ουσία και γύρω σου επί 4, 5, 6 ώρες να επέφθουν συνέχεια βόμβες, και να λες η επόμενη θα με πετύχει, ή δεν θα με πετύχει, είναι τραγικά τα πράγματα. Και έτσι ξεκίνησαν ε, να διερευνούν, ε, να εμφανίζονται, σαν και δεν το πίστευαν, μετά σαν να εμφανίζονται τα νευρολογικά, τα ψυχολογικά προβλήματα που σημάδευσαν πάρα πολλούς. Πραγματικά μια ολόκληρη γενιά χάθηκε στον ε, παγκόσμιο πόλεμο και αυτοί που πολέμησαν τα παιδιά, έτσι, που πολέμησαν, λέμε δηλαδή για παιδιά, των 20 χρονών περίπου και νεότερο προς το τέλος του πολέμου, που πολέμησαν τον πόλεμο ε, δεν είχαν προλάβει. Έτσι, δεν ήξεραν τον κόσμο πριν από τον πόλεμο και ο κόσμο μετά τον πόλεμο ποτέ δεν θα μπορούσε ε, να τους καταλάβει των ε, τραϊκές φυσιογνωμίες το 1916 συνέχισε στον ίδιο ρυθμό κανένας ε, οι πολιτικές ηγεσίε, να το πούμε είχαν αρχίσει ε, να ανησυχούν με αυτά που γίνανε το προηγούμενο 1,5 περίπου ε, χρόνο η νίκη η αποφασιτική νίκη που υπόσχονταν συνέχεια με κάθε καινό επιχειρήση στη στρατηγία δεν έλεγε να έρθει όλο ε, το μόνο που βλέπανε είναι ζωές να χάνονται ε, να καταστρέφονται πόλεις κυρίως το, ε, στη Γαλλία και στο Βέλγιο εν πάση υπάρχει ένα τεράστιο κόστος χωρίς να υπάρχει το πολυπόθητο αποτέλεσμα παρόλα αυτά όμως συνέχισαν ε, να εκρίνουν ε, να συνεχίζουν δεν, προσπαθούσαν, ε, να, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή τη συλλογιστική ε, ο πολέμος ήταν καθαρά στα χέρια των ε, στρατιωτικών των και οι οποίοι όπως είπαμε και προηγουμένως δεν ήξεραν και πάρα πολύ καλά τι έκαναν και αυτό βοήθησαν να ανεκδικούν κάποιες μετέπειτα φυσιογνωμίες οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν τα πράγματα ε, διαφορετικά ε, έτσι ε, Έναν από τους Γερμανού ήρωες του πρώτου παγκοσμίου ε, μάλλον δύο από τους γερμανούς ήρωες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο ένας ήταν ο Αδόλφος Κίτλερ, δύο σιδηρούς ταυρούς και ο άλλος ο μετέπειτα στρατάρχης Έρβιν έτσι Εκεί πέρα απέκτησαν τα, τα βιώματά τους, τη στρατιωτική τους συνείδηση έτσι, την τη σκέψη τη όμως της σκέψη που καθόρισε τόσα πράγματα μετά εκεί στα χαρακόματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου <Το, το 1916 ήταν το θεατρο δύο 2απο τις πιο εματιρές ε, μάχες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τις ε, μάχες του Verdun στη Γαλλία και τις μά μά μά, στις, στις μάχες του ΣΟΜ. και της μάχες του σομ η πρώτη έγινε την ε, Άνοιξη τέλη Φεβρουαρίου, ορχές ε, Μαρτίου και ε, η δεύτερη έγινε το καλοκαίρι έγινε τον Ιούλιο ένα χρόνο δηλαδή μετά, δύο χρόνια σύνομαι, μετά την έρεξη του πολέμου και οι δύο ήταν από τις πιο αιματηρές ε, μάχες η μάχη του ΣΟΜ ε, κράτησε πάρα πολύ τι δηλαδή, μεγαλύτερες μάχες και άφησε εξαντημένους όλους τους ε, συμμετέχοντες Τελείωσε μέχρι τους 18 Νοεμβρίου του 1916. Για φανταστείτε πόσους ε, μήνες και πόσες δυνάμεις και πόσα υλικά και πόσο ε, πολεμογόδια χρειάστηκαν για, για αυτή τη μάχη. Παράλληλα έγιναν και γινόταν, φυσικά, δε, όχι τη χαμηρεμία στα άλλα μέτωπα, γινόταν και άλλες μάχες και πάρα πολλά είχαμε και εσωτερικέ αλλαγές ε, ειδικά στη Γερμανία στη Γερμανία όπου υπήρχε μια υποβόσκουσα εχθρότητα μεταξύ των ανωτέρων κλιμακίων είχαμε κάποιες ε, αλλαγές ε, και ανέλαβαν στην ουσία σε μια ιδιότυπη δικτατορία πλέον στη Γερμανία ο Χίντερμπουργκ ο μετά Χίντερμπουργκ που ήταν πρόεδρος της δημοκρατία της ε, Βαϊμάρης και ο, ο που ήταν οι προσωπικότητε που προσφράγησαν μετέπειτα πορεία του πολέμου για τη γερμανική αυτοκρατορία. Είχαμε και τη μοναδική προσωπική μου άποψη, ναυμαχία που άξιζε συσταγωγικά τον, τον κόπο στον πρώτο παγκόσμιο. μπορεί να την έχει ακούσει την ναυμαχία της Γιουτλάνδη μεταξύ ε, του Βασιλικού Ναυτικού και του Γερμανικού Αυτοκρατορικού Πολεμικού Ναυτικού. Ε, θα λέγαμε έλεξε έριξε ισο, ισοπαλία, ε, περίπου ισοπαλία. Ε, θα λέγαμε ε, ούτε για τους πήγε, ούτε για το Βασιλικό Ναυτικό πήγε καλά, ούτε για του ε, Γερμανοί όμω κατάφεραν αυτό που θέλανε. Η συνέπεια όμως, μακροπρόθεσμα μάλλον θα λέγαμε ότι ήταν υπέρ των συμμάχων, καθώς το αυτοκρατορικό ναυτικό της Γερμανία δεν ξαναβγήκε στον, ε, στη βόρεια θάλασσα ή στον Ατλαντικό για να διεκδικήσει κάτι. Αυτό είχε μια μεγάλη συνέπεια ότι ανάγκασε, επειδή η Γερμανία ήταν αποκλεισμένη ναυτικά, ενώ οι άλλοι οι σύμμαχοι είχαν τον βασιλικό ναυτικό και φυσικά τον ναυτικό της Γαλλίας που κρατούσαν τις θάλασσες και τις οδούσαν εφοδεσμού νυχτές, ανάγκασε τους Γερμανούς να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο στο οποίο ήταν από τότε πρωτοπόροι. Ανάγκαστηκαν να χρησιμοποιήσουν πιο, να χρησιμοποιήσουν πιο ε, συστηματικά το υποβρύχιο και αρχίσουν να ε, βυθίζουν πλοία. Διαφόρων εθνικοτήτων Κάτι το οποίο ε, ήταν ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες Που θα καθόριζαν τη μοίρα των εμπλεκομένων στα ε, επόμενα χρόνια Να ακούσουμε όμως από τα χαρακόμματα ένα τραγούδι ε, των Άγγλων ε, Ένα τραγούδι των Άγγλων από τα χαρακόμματα Συγνώμη εδώ πέρα ηχογράφηση κόβεται απότομα, δεν μπορέσαν να βρω κάτι καλύτερο. Δεν πήρε ήθελα τραγουδία της εποχής και σε ηχογραφή της εποχής. Λοιπόν και φτάνουμε στο μοιραίο από πολλές απόψεις 1917 που πλέον όλοι είναι εξαντλημένοι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ειδικά και ε, από απόψη υλικών αγαθών και απόψη οικονομικής καταστροφής έτσι. Ε, τα, αυτό που λέμε εθνικό χρέο, ε, εθνικά χρέη, ή έλλειμμα, ή δεν ξέρω πώ θα το πείτε, είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Στη Γερμανία, πραγματικά υποφέρουν, στη γερμανική αυτοκρατορία, υποφέρουν από τι ελλείψει ο κόσμο, έτσι. Ε, και οι στρατιώτε, αλλά και ο κόσμο μίσου υποφέρει. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει κάτι το οποίο έμελε να δυσκολεύσει πάρα πολύ, όχι μόνο. Ε, τις όποιε προσπάθειες για ανακοχή, για συνομιλίε ή για οτιδήποτε, αλλά έμενε να καθορίσει και ε, τις επόμενες δεκαετίες. Με ξεχνάμε ότι ήδη είχαμε τι αρχέ αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, την άνοδο του εθνικισμού σε πάρα πολλέ περιοχές του κόσμου. Τα Βαλκάνια που είσαι, είμαστε εμείς είναι από τις πιο χαρακτηριστικές, αλλά και σε όλη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα λέγουμε, στην Ευρώπη είναι πιο ε, εμφανή, εμφανί, πιο εμφανή ο εθνικισμός λοιπόν ξεκίνησε η λεγόμενη προπαγάνδα η προπαγάνδα τι είχε σκοπό στην αρχή είχε σκοπό αφενός να πείσει τους ε, νέους να καταταγούν στο στρατό ε, ήταν ε, στη μέση του πολέμου περιπάρξει υποχρεωτική ε, στράτευση σε όλες τις χώρες η Γερμανία την είχε την αρχή βέβαια τέλο πάντων ε, ε, ε, αφενός με να ε, καταρχάσετε να τονώσετε το ηθικό, αποκρύπτοντας τις περισσότερες φορές τις αποτυχίες, τις ίτες δεν παρουσίαζαν όλα, ξέρετε πώς, όταν είμαι προπαγάνετα εννοούμε, όλες τις αποτυχίες, ο Φτέρουδε είχε σκοπό να πείσει τον κόσμο, τον λαό, τους λαούς, ότι, είχανε ένα δίκιο, ότι είχαν ένα δίκαιο, ότι αυτά για τα οποία ο ήταν το σωστό και το δίκαιο και γι' αυτό άξιζαν οι στερήσεις και οι θυσίε στις οποίες υποβάλλονταν και για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή την ψευδέστηση, αυτή τη συνέχεια αυτό άρχισαν να δαιμονοποιούν, η να, να το πετύχει, να δαιμονοποιεί τους αντιπάλους αυτό όμω γύρισε boomerang και, και άμεσα και πιο έμεσα όπως αποδείχθηκε ακόμα υποφέρει ανθρώπου από αυτά, έτσι, στα επόμενα χρόνια. Γιατί, γιατί μετά όταν ήθελαν, όταν να προσπαθούν να βρουν πολιτική λύση, διπλωματική λύση, να το πω έτσι, στο να λήξει ο πόλεμο, ε, κανένα δεν μπορούσε να πει εύκολα στου λόγου ότι, κοιτάξτε, ναι, μέχρι χθε λέγαμε ότι αυτοί έχουν, είναι, έχουν απόλυτα άδικο, του έχουμε δομονοποίησει, είναι κακοί. Εμείς είμαστε η καλοί, πώς θα πάμε τώρα να συμβιβαστούμε με τους, καλού, με τους κακούς. Και έτσι είναι ένας πόλεμος ε, που σκοπό θα έχει την τιμωρία. Δεν, δεν ήταν ένας πόλεμος που θα μπορούσε ε, εύκολα στην κοινή γνώμη να λήξει με κάποιο συμβιβασμό, με κάποια συνθήκη ειρήνης. Έπρεπε να, είναι, ε, να υπάρχει το στοιχείο της τιμωρίας και φυσικά έπρεπε να δημιουργήσει κάποιον ο νικητής και όχι ο ιτημένος. Κι έτσι όλοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα για να μπορέσουν να επιβάλλουν μια ειρήνη, αποθέσεις ισχύως για να δικαιολογήσουν αυτό το πράγμα στο λαό τους. Ακείνο που ήταν πάλι, λέω, το μοιραίο, 1927, από αυτό το, από αυτό το γενικότερο φαινόμενο που εντάθηκε πάρα πολύ η προπαγάνδα σαν απάντηση στις κακουχίες των λαών, είναι... Ο Γερμανό τότε υπουργό εξωτερικών, θα λέγαμε, ο Ζήμερμαν έγραψε το περίφημο, μια διπλωματική γκάφα, ολκίστα Θα λέγαμε σήμερα, το περίφημο τηλεγράφημα Ζίμερμαν, που το έστειλε στο Μεξικό. Το οποίο το φυσικά το υπέκλεψαν και το αποκρυπτογράφησαν οι Βρετανοί, η Βρετανική αυτοκρατηρία Στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθούσε να υποκινήσει ε, το Μεξικό, αλλά και άλλε χώρες να επιτεθούν. Η να μπουν σε πόλεμο με τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και ε, με την υπόσχεση ότι θα μοιράζονταν μετά τα όποια ωφέλη και πλέον εκτίματα με τη Γερμανία και του συμμάχους τη. Να θυμίσω ότι μέχρι εκείνο το, το σημείο οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είχαν μπει στον πόλεμο, ε, είχαν μια ευμενή θα το λέγαμε περισσότερο μενή στάση προς τους ε, συμμάχους, προς τους Αγκλογάλους, ε, αλλά δεν ήταν σε πόλεμο ε, με τη Γερμανία. Και μάλιστα ο τότε ο πρόεδρος ο Βίλσον προσπαθούσε να βρει και, διπλωματικ, και, και διπ, κάποια διπλωματικά ανοίγματα, προσπάθειες να μπορέσει να φέρει τα ευρωπαϊκά έθνη συνέχεια. Αυτό το τηλεγράφημα όμως ήταν μοιραίο, ε, μαζί με τον πόλεμο, με ε, τον που επιλούσε ευθέως πλέον και τα αμερικανικά συμφέροντα, Έδωσαν στην Αμερική ε, και την ευκαιρία και τη δικαιολογία αλλά έπεισαν την Αμερική ότι έπρεπε να μπει στον πόλεμο στο πλευρό των ε, ακλογάνων γιατί η Γερμανία την αντιμετώπιζε ε, σαν εχθρό. Και έτσι το 1917, σε κάτι που σφράγησε με πολλές και δημήρες τη Γερμανίας στι 6 Απριλίου αμένες πολιτείες κυρίσουν τον πόλεμο Στη Γερμανία. Και έτσι, ε, τον Ιούνιο, τον Ιουνίου, οι πρώτοι Αμερικάνοι στρατιώτες φρέσκοι, καλοεξοπλισμένοι, φτάνουν στην ε, Γαλλία. Ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πρώτα τραγούδια του Αμερικανικού στρατού. Βήκαν και οι δυνάμει των ΗΠΑ, πόλεμο, πιο προσεκτικά, πιο οργανωμένα. Θα έλεγαμε, ο αρχό των Αμερικανικών Επρώνων Δινάμων στην Ευρώπη, ο στρατικό Πέρσι, ε, δεν θέλησε να δείξει του άντρε του έτσι τη φλάστο που έβλεπε ότι είχε μετατροπή μέτωπο Ήκανό ε, αριθμό αυτό που λέμε σήμερα τάγκ Μην ξεχνάμε ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε την εμφάνισή του και αυτό το όπλο τα τάνκς που λέμε σήμερα το τάγκ ε, Από τους Βρετανούς έτσι πρωτοπόροι στην ε, ανάπτυξή του ε, Και έπαιξε και αυτό το ρόλο του στα τελευταία κυρίως στάδια του πολέμου Και φυσικά ήταν το κατεξοχήν όπλο του Δευτέρου ε, που σημάδεψε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Τώρα το 1917 είχε ε, και ένα κοσμοστηρικό ε, γεγονός το οποίο οι συνέπειες πήγαν πολύ μετά, έτσι, πάρα πολύ μετά και μάλλον είχε ένα και ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο οι συνέπειες θα φαίνονταν αργότερα αλλά το ένα ήταν σαφώς η λεγόμενη επανάσταση η επανάσταση στη Ρωσία εκτοριανή ε, επανάσταση ε, η οποία οδήγησε στο τέλος στην έξοδο της Ρωσίας από τον πόλεμο. Στις 7 Νοεμβρίου του 1917 οι Μπλουσεβίκοι ε, ρίχνουν την ε, κυβέρνηση και ε, αναλαμβάνονται όλες τις εξουσίες. Στις 16 Δεκεμβρίου η Ρωσία και η Γερμανία υπογράφουν και και έρχεται το, η ακολουθήση του Μάρτιο η συνθήκη η γνωστή συνθήκη του Μπρέστ Λιτόφους που τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ ε, Ρωσίας και Γερμανίας και πλέον η Γερμανία είναι ελεύθερη αποδεσμεύεται και μπορεί να επικεντρωθεί στο δυτικό μάτωπο όμως, όμως η Γερμανία δεν είναι αυτή που ήταν όταν ξεκίνησε το πόλεμο, είναι μια Γερμανία η οποία έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε να δώσει η Γερμανία με πολλά εσωτερικά προβλήματα και ε, με στρατό ο οποίος δεν μπορούσε πλέον να αντικατασταθεί ήταν δεν είχαν εφεδρείες, δεν είχαν ε, τίποτα... ενώ αντίθετα ε, είχαν μπει στον πολέμο όπως είπαμε... ή ειχε ε, μπει οι Ηνωμένες με ε, όλα τα μέσα που είχαν φρεσκε στη διάθεσή τους. Ε, αυτό ε, λίγο πολύ ήταν ε, προφανές. Ε, Παρ' όλα αυτά οι Γερμανοί την Άνοιξη του 1918. Ε, ξεκίνησαν την αρινή τους επίθεση ε, η οποία ήταν και η τελευταία ε, θα λέγαμε μεγάλη γερμανική ε, επίθεση από εκεί και πέρα ε, κατάφεραν εντάξει, σαν επίθεση αυτή καθ' αυτή θα μπορούσε να πει κανεί και επιτυχημένη στρατηγικά όμως δεν κατάφεραν τίποτα επομένως ε, πλέον οι Γερμανοί και μέχρι το τέλος του πολέμου θα ήταν κατά κύριο ε, λόγο ε, στην άμυνα θα λέγαμε. Επομένω ε, άρχισαν οι σύμμαχοι να πιέζουν ε, ασφυκτικά θα λέγαμε τη Γερμανία. Ήδη ο άλλο σύμμαχος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε στην ουσία βγει από το παιχνίδι. Οι Βρετανοί είχανε και με τη βοήθεια της Αραβικής Επανάστασης να θυμίσουμε το Λόρενς της Αραβίας έτσι τη βοήθεια των Αράβων είχαν κατακτήσει όλη την Αραβική είχαν διαλύσει στην ουσία την Οθωμανική αυτοκρατορία, είχαν καταλάβει τη Δαμασκό είχαν φτάσει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ στο τέλος του 1917. και έτσι το ε, μετά την γερμανική επίθεση τη Άνοιξη, οι σύμμαχοι άρχισαν να οργανώνονται για να δώσουν ε, το χ, τελειωτικό, το χαριστικό χτύπημα, το τελικό χτύπημα στην αυτοκρατορική Γερμανία. Και πράγματι στις 8 Αυγούστου του 1918, τέσσερα χρόνια αφού άρχισε ε, ανοι... ε, ο πόλεμος, σχεδόντας χρόνια αφού ο πόλεμος, ξεκίνησε η Επίθεση, γνωστή ως επίθεση των 100 ημερών των συμμάχων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι Βρετανοί καταφέρνουν και ε, σπάνε την γραμμή Hindenburg όπου ήταν, όχι αλλά ήταν η βασική γραμμή άμυνας των, ε, των Γερμανών και οι Γερμανοί αυτή τη φορά δεν μπορούν να κλείσουν το κενό ε, στις γραμμές τους και σιγά σιγά οι συμμαχικές δυνάμεις αρχίζουν και τους μαζεύουν και τους αποθούν προς τη Γερμανία μπροστά στον κίνδυνο ή ήδη ε, η, δηλαδή ε, στις, τα κοιγωνότα ακολουθούν ε, το ένα μετά το άλλο έτσι. Το, τέλος μετά από αυτό λίγες μέρες μετά παραδίδεται ε, η Βουλγαρία τους εγκαταλείπει και η Βουλγαρία ε, τον Οκτώβριο ε, ο, ε, έχουμε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Γερμανία αλλαγή Καγκελαρίου και τέλειο Οκτωβρίου το χαρε, η χαριστική βολή θα λέγαμε στις ε, κεντρικές ανδυνάμεις ο Αυστρογκρικός στρατός καταστρέφεται από τους Ιταλούς στη μάχη του Βιτόριο Βένετο Είναι το τελειωτικό χτύπημα από εκεί και πέρα τα γεγονότα τρέχουν με ρυθμούς, ε, ε, Παρετούν απολύουν στην ουσιαδιόχρον του Λούντεντροφ ε, που είχε γίνει ένα έδωσο δικτάτορα πριν στη Γερμανία ε, διαλύεται η αυτοκρατορία των Αυτοσβούργων δηλαδή η Αυστροουγκαρία ε, οι εθνότητες τα κράτη που την ε, απάρτηζαν φεύγουν το ένα από το άλλο από την αυτοκρατορία και ε, στις 30 Οκτωβρίου η Τουρκία ε, υπογράφει και αυτή την ανακοχή για να ακολουθήσει η ανακοχή στις 3 Μεμβρίου μεταξύ Αυστρίας και, ε, Ιταλ... Αυστρίας και Ιταλίας. Μην ξεχνάμε ότι ο αυστριακός ε, στρατός έμεινε στην... του πρώτο κοσμίο πολέμου, ο αυστριακός στρατός έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο στρατός που ξεκίνησε για πόλεμο και δεν γύρισε ποτέ, με ποια έννοια ότι... Πριν καλά καλά τελειώσει, πριν τελειώσει ο πόλεμος, οι Εθνότες που τα αποτελούσαν είχαν φύγει, δεν υπήρχε Αυστρουγκαρία, δεν υπήρχε ε, στρατός πια Αυστρουγκρικός να γυρίσει. Ο κάθε στρατιώτης γυρίσε στην πατρίδα του που πλέον θα ήταν μια ε, ξεχωριστή χώρα. Έτσι, ε, Υπό το βάρος αυτών των γεγονότων, στις 9 Νοεμβρίου, ο Κάιζερ, ο Γιλιάλμος η πιο κρίσιμη, ίσως θα λέγαμε και τραγική και κατά μια άποψη φιγούρα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ε, εγκαταλείπει το θρόνο, παρακτήτει το θρόνο του και εγκαταλείπει τη Γερμανία. Ε, βρίσκει καταφύγει στην ε, Ολλανδία όπου και παραμένει εκεί. Και έτσι δύο μέρες μετά, στις 11 Νοεμβρίου του 1918, τερματίζεται ο πόλεμος, υπογράφεται η ανακοχή, και στις, η οποία τέθηκε στη ισχύ στις 11 Νοεμβρίου του 1918 στις 11 η ώρα το πρωί. Και έκτοτε αυτή είναι για όλη την Ευρώπη ε, μέρα μνήμης για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ε, συνήθως στις περισσότερες ώρες στις 11 η ώρα το πρωί κρατούν ενό λεπτού σιγή για τα θύματα του ε, Πρώτου του Παγκόσμιου Πόλεμου. Τι άφησε πίσω του ο πρώτος παγκόσμιος. Θα το πούμε μετά από αυτό το τραγούδι ε, του 1918 που τίτλοφορείται ε, πολύ επιτυχημένα The Last Long Mile, το τελευταίο μακρύ χιλιόμετρο θα λέγαμε στα ελληνικά. Το τέλος της πολεμικής αυτής προσπάθειας. Army and they handed me a pack. They took away my nice new clothes and dolled me up in crack. They marched me twenty miles a day to fit me for the war. I didn't mind the first nineteen, but the last one made me poor. Oh. It Not the pack that you carry on your back, nor the Springfield on your shoulder, nor the five-inch cross, the Clinton County door, that makes you feel your limbs are growing older, and it's not... The hike on the hard turn high that wipes away your smile. Nor the fox of the that raise the blooming blisters. It's a last long mile. us over and they'll put us in a trench Taking pot shots at the princes with the tommies and the French And someday we'll be marching through a town across the Rhine And then you bet we'll all forget These mournful words of mine του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τι άφησε πίσω ο πόλεμος; Παρτάζουμε καταλαβαίνετε; Μια απέραντη καταστροφή. Μια απέραντη καταστροφή. Κυρίως βγαίνει στην Ευρώπη, αλλά που επηρέασε ολόκληρο ε, τον κόσμο. Ε, ο πόλεμος τι και χειρία. Είπαμε 11 Νοεμβρίου του 1918 στις 11 το πρωί. Στην ουσία ο πόλεμος επίσημα στις 28 Ιουνίου του 1919 συγγνώμη, όπου υπογράφει η Συνθήκη των Βερσαλιών όπου τελείωσε ο πρώτος ε... Επίσημα πλέον ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, δεν υπήρχε πια αυτοκρατορική Γερμανία. Ε, σε μια συμβολική κίνηση, ε, οι Γάλλοι έβαλαν να υπογραφεί η συνθήκη των Βερσαλιών στην περίφημη αίθουσα των Καθριστών, στον άκτορο των Βερσαλιών. Όσοι έχετε επισκεφτείτε την, σίγουρα θα την έχετε δει, θα έχετε περάσει γιατί, γιατί εκεί πέρα στην αίθουσα είχε υπογραφεί πάλι η συνθήκη του Καλοπροσικού Πολέμου που δημιούργησε τη Γερμανική Αυτοκρατορία στην ίδια αίθουσα λοιπόν δημιουργήθηκε η Γερμανική Αυτοκρατορία στην ίδια αίθουσα λοιπόν έληξε και ε, ιδρύθηκε στη τέστη η δημοκρατία της Βαϊμάρης της, η οποία είχε θα λέγαμε άδοξη κατάληξη ε, δυστυχώς, ε, τα αυτά που είπαμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο είναι ότι ε, ε, στο τέλος ήτανε το τέλος αυσιανοιχτή τη συνέχεια. Ένα πρόβλημα από στρατιωτικές πλευρά που ε, έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο είναι ότι οι Γερμανοί παραδέχθηκαν ότι έχασαν τον πόλεμο πριν οι σύμμαχοι τους αποθήσουν μέσα στην ίδια τη Γερμανία. η δεν πάτησαν ποτέ ε, αν λίγο την Αλσατή και τη Λορένια αυτές τις γαλλικές ε, θα λέγαμε. Υπαρχές. Οι σύμμαχοι δεν μπήκαν ποτέ έτσι, στην, πολεμικά, ε, στην πραγματικότητα στη Γερμανία. Ε, ο γερμανικός λόγος δεν είδε τους συμμάχους να προλάβουν, δεν είναι το στρατό του να ε, υποχωρεί. Έτσι. Αυτό δημιούργησε ένα μύθο, ένα επικίνδυνο μύθο ε, που ήταν ένας από τους ε, μύθους που συνέ, συνέβαλαν ήταν αυτό 100% ε, στον, ε, στην δυσπιστία, στην πολιτική ηγεσία και ε, στον ε, να μπουν οι σπόροι για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το άλλο λάθος ήταν η διάθεση μορίας που είπαμε ότι υπήρχε, ε, γιατί κάπως θα πρέπει να αποζημιωθούν, θεωρούσαν ότι έπρεπε πρέπει να αποζημιωθούν όλοι αυτοί, οι βαριές πολεμικές αποζημιώσεις στη Γερμανία, η απόλυοι εδαφών, όλα αυτά που δημιουργούν ε, αισθήματα ε, ε, ταπείνωση, ε, πίκρας, θυμού, οργής, μίσους σε ένα λαό, ε, σε κάποιους άλλους και έτσι εξέθρεψαν το γερμανικό εθνικισμό, ο οποίος λίγα, λίγες δε... Καετίες. Μετά, 20 πως είναι, 22 χρόνια μετά, λιγότερο 20, 20 χρόνια μετά, περίπου θα βλέπαμε ε, που θα οδηγούσε. Τώρα, αν όλα αυτά σα θυμίζουν ε, κάτι από σήμερα, αν αυτή η αναποφασιστικότητα των πολιτικών ηγεσιών απέναντι στις, στις επιβαλλόμενα από στρατητικές δικτυτορίες αν αυτή η άκαμπτη αντιμετώπιση των γερμανών η υπεροπτική των Άγγλων αν αυτή η έλλειψη σε πρώτη φάση που οδήγησε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατανόησης μεταξύ των όνων σας θυμίζει μέρες μας δεν θα έχετε και άδικο και αυτό είναι εκείνο που προσωπικά με ανησυχεί περισσότερο από όλα ότι μετά από δύο παγκοσμίου πολέμους και όχι μόνο, έτσι, και μετά από τόσες ένοπλες ε, συγκρούσεις και, και σε όλο τον κόσμο ακόμα ε, δεν, έχουμε, ε, δεν έχουμε καταφέρει να συνόμαστε μεταξύ μας δεν έχουμε καταφέρει ε, σαν ανθρωπότητα να πάμε και πολύ ε, μπροστά πριν στο ο του, στη δικό του χαράκωμα να το πω έτσι και κοίταμε πως θα φάμε τον άλλον δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει εδώ ε, τελειώνει η εκπομπή στο forum στην ανάρτηση θα έχω και αρκετή βιβλιογραφία για οποιον θέλει ε, να εντερρυφήσει ε, για οποία μου δεν ενδιαφέρει τόσο πολλή ιστορία που να θέλει να εντερρυφήσει την ιστορία του πρώτου παγκοσμίου αυτή ήταν ε, η τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν θα τα πούμε κάποια στιγμή ε, το Σεπτέμβριο πάλι με το με το εξελίμπρις, με τη μεταβουλία μας, με τη συνήθεια θεματολογία μας. Χρειάζονται νομίζω όμως και κουμπέ ε, σαν τη σημερινή. Ε, τώρα κλείνοντας, ε, καταρχάς και κλείνω την πρώτη σεζόν τη εκπομπής, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πρώτα απ' στο το σταθμό και τη διεύθυνση του σταθμού, το φίλο μας τον Δέους, που μου αυτή την εκπομπή, να ευχαριστήσω του, όλα τα παιδιά του σταθμού που εκτός από την παρέα τους, την πραγματικά πολύ όμορφη παρέα που μου πρόσφερα με ενθάρρυναν στο να αναλάβω αυτή την εκπομπή θα μου να αναφέρω τους, τις, τα δύο μέλη μας που πραγματικά ε, Με βοήθησαν να τη στήσω Την εκπομπή Τη Μεριόμικρον και την Αλκιόν Που χρειάστηκε να δουλέψουν μαζί μου Για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα Αλλά ε, και όλους εσάς Τους ακρατές και τους φίλους Που ε, με ακούνε Έτσι λοιπόν Εγώ σας καληνυχτώ ε, Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους Καληνύχτα στους ακροατές Καληνύχτα στην Ευρώπη στον κόσμο που υποφέρει, καληνύχτα κλειό η ιστορία απέδειξε ότι κανείς διδάσκεται τίποτα από αυτή.